Εκείτα, εντάξει τώρα. Ναι, ναι, αλ. <coughs> δεν ξέρω εσύ, δεν δε ξέρω. Ναι, μχ, mm -hmm. ναι, οκ, <δε. coughs> okay, ναι. Ah, bravo...